Οι κοινόχρηστες εκφράσεις που κωδικοποιούν τον θαυμασμό μας για το Σολόμο. οργανώνονται πάντα γύρω από τη λέξη ποιητή. Αν όμως τις ξεδιπλώσουμε όπως τα καραβάκια που άλλοτε φτιάχναμε διπλώνοντας ένα χαρτί, αν τις λιάνουμε ώστε να κρατήσουμε το νόημά του στην παλάμη μας, τότε βλέπουμε πως η ποιήση στην οποία τόσο παθιασμένα είχαμε από κοινού προσιλωθεί ήταν το σχήμα που χάθηκε. Μου φαίνεται λογικό και επίγον να αναρωτηθούμε τι φταίει γι' αυτό πριν πούμε οτιδήποτε για το έργο του Σολομού. αφού ό,τι ουσιώδες υποθεί προϋποθέτει πως ακούμε την ποιήση και πως γι' αυτήν προπάντων μιλάμε. Από τη μια μεριά, η επίσημη πρόσληψη του Σολομικού έργου μοιάζει αδύνατον να αποσυνδεθεί από τους όρους παραγωγής μιας ιδεολογίας, η οποία, εν προκειμένου μορφοποιήθηκε στο μοντέλο του εθνικού ποιητή. Η εμπλοκή αυτή, περιορισμένη πια μόνο στη συνοδόρητορία της, εξακολουθεί να έχει δύο τουλάχιστον προφανείς επιπτώσεις. Αφενός, το σολομικό έργο κηρύσσεται έκτοπο ή κατά βάθο παροχημένο και ο σολομός εγκαταλείπεται να λιτανευθεί σαν ιερό λύψανο που η αγιοσύνη του μας επιτρέπει να δημιουργούμε περί έθνους, περί γλώσσας και ενίοτε περιποίησεως. Αφετέρου και υπό την προϋπόθεση ότι αντιδρώντας στρεφόμαστε στο ίδιο το έργο, η έμφαση μας οργανώνεται υπερπροσδιορισμένη από τη ρητορία προς την οποία αντιτίθεται. Μας φαίνεται δηλαδή ανέφικτο να προτείνουμε για το πηγητικό επίτευγμα του Σολομού μια απόλυτο τιμή, δίχως η πρότασή μας να συνέλκει είτε την τετριμένη πια απαξίωση των θεωρητικών ζητήσεων προσόφελος όφελο ενός αρμόζοντος δίθεν στην ποιησή εμπειρισμού, είτε μια βίαιη μετάθεση του Σολομού εκτός κοινωνίας, της κοινωνίας του και της κοινωνία μας αξιδιάλυτα. Σε κάθε περίπτωση, η συσπήρωση στο έργο δίνει την εντύπωση απόλυεια εδάφου και μεγέθου και με τη σειρά τη ιδεολογικοποιείται βία. αλλά κι αν υποθέσουμε πως παρακάμπτουμε τις δυσκολίες που απαρίθμησα και οι οποίες εν συνόλο παραπέμπουν την ανάγνωση του σολομού σε ένα πλέγμα υπερκειμένων προβλημάτων, αν υποθέσουμε πως επινοούμε μια νέα αδιατάρακτη προσήλωση στο σολομικό έργο, ώστε από αυτήν να απορρεύσει μια επιτέλους ολοκληρωμένη ανάγνωσή του, τότε βλέπουμε πως απ' την άλλη μεριά το ίδιο το έργο καθόλου δεν αποτελεί το κατεξοχήν δεδομένο μας, όπως πιστεύαμε, και πως η μεθοδική αναγνωσή του αποσυναρμολογείται σε ένα δεύτερο υποκείμενο αυτή τη φορά πρόβλημα. Ένα ερώτημα σχετικά με την ακρόαση της ποιήσης εν συνόλο υπόκειται πράγματι σε οποιοδήποτε ερώτημα εγείρεται εντός της ποιήσεως. Και προπάντων, αν το ερώτημα αφορά στο Σολωμό. Αφενός, ο ποιητή που μορφώνει την ύλην του κατά την εναρκτήριο διατύπωση του Σολομού κάνει να ακουστεί ένας εξαιρετικά σύνθετος ήχος. Όμως το σχέδιο αυτού του ήχου, ολοένα συχνότερα, διαλύεται μέσα στον ασύντακτο, ασχεδίαστο θόρυβο που παράγουν οι πολλαπλασιαζόμενε αναπαραστάσεις ποιήσης. Το ίδιο φαινόμενο μπορεί εννοείται να ανοιχνευθεί κατά σε όλες τις εκφάνσεις του ενιαίου εγχειρήματος της μορφοπλασίας, όχι μόνο στην ποιήση. Αφετέρου, ισχυρίζομαι ότι μια πλήρης υπόθεση εργασίας σχετικά με τον Σολωμό περιλαμβάνει στη διαδικασία επαλήθευσής της την αναπόφευκτη απόδειξη της προσωρινά αναπόδεικτης πεποίθησης όσον καταλαβαίνουν από πίεση ότι η δυνατότητα ακρόασης του σολομικού έργου συμπίπτει ακόμη σήμερα κι ίσως για πάντα με τη δυνατότητα ακρόασης της γάμας και των ορίων του λυρισμού μας εν γέννη. Αν έχω δίκιο, τότε οφείλουμε να ξετυλίξουμε το νήμα ξεκινώντας και από τη μια και από την άλλη άκρη του, όσο του τα δύο είδωλα συμπέσουν. Και από τη μια άκρη, το υποκείμενο αρχικό ερώτημά μας, το ερώτημα θυμίζω σχετικά με την ακρόαση της ποιησης εν συνόλο, αναδιατυπώνεται ως πρόβλημα της ποιησης που σήμερα γράφεται και των κριτηρίων που προτείνονται για την άγνωσή της. Δίχως αξιόλογη σημερινή ποιηση και κριτική της ποιησης, παράγοντας ομοιώματα και των δύο εντέγνως διακινούμενα, Μπορούμε απλώς να προσποιούμαστε ότι οι γέφυρες με το Σολωμό και κάθε άλλον αξιοποιητή μα δεν κόπηκαν. Ο τελευταίος συλλογισμός ισχύει πρωτίστως αντχομίνεμ και επομένω επαναληπτικά δεν γενικεύεται αλλά μπορεί να συνοψιστεί ως εξής. Είναι δυνατόν να προσεγγίσουμε το σολομό μόνο εκ των ένδων. Αυτό δεν σημαίνει πως καλούμεθα να τον απομονώσουμε από τις συμφράσεις του. Σημαίνει όμως μεταξύ άλλων πως αναγνωρίζοντας το έργο του την εμβέλεια και τη διαρκή επικαιρότητα ενός μίζωνος λογοτεχνικού γεγονότος, καλούμεθα να ανανεώσουμε εκ παραλήλου αλλά διαρκώς τη συνθήκη ακρόασής του, κρίνοντας δημοσίως, διαβάζοντας, γράφοντας. Καλούμεθα δηλαδή να ελέγξουμε ξανά και ξανά τις πιθανότητες να αλλάξευθεί σχεδόν εξ αρχής μια συνθήκη ακρόασης του σολομικού έργου και εν γέννη της ποιήσης, σε ορίζοντα πρόσληψης ο οποίος φαίνεται πια συμπαγός αρνητικός. Θα διαπιστώσουμε πως υπάρχει, πάντα υπάρχει μια ρογμή, ότι όλοι κάνουν πως δεν τη βλέπουν. Για να εντοπιστεί όμως αυτή η ρογμή πρέπει προηγουμένως να αρθεί μια παρεξήγηση. Στην έκκληση να προσεγγίσουμε το σολομό εκ των ένδων, έκκληση που ισοδυναμεί με την ευχή να εννοούμε την ποίηση, τίποτα περισσότερο και προπάντων τίποτα λιγότερο, στην έκκληση λοιπόν αυτή, μοιάζει να έχει ήδη ανταποκριθεί ο σολομισμός Και μάλιστα τόσο μεθοδικά, ώστε η αναγκαία μικρολογία του, που αναπτύχθηκε γύρω από το αληθινό επίτευγμα της έκδοσης του Σολομικού έργου, Συμπαρέσυρε ένα ποσοστό έχνοια και γόνιμων απορίων και η εξοικείωση με τον κώδικα του αποτελεί αναπόφευκτο ολίσθημα. Κατά το σχήμα του σολομού για τη γλώσσα, πρέπει πρώτα να υποταχθεί κανεί στο σολομισμό και έπειτα, αν θέλει να μην αερολογεί, να τον κυριέψει. Σπέβδω ωστόσο να προσθέσω πω αυτή η ανάγκη δεν απαξιώνει το έργο των μιζώνων σολομιστών προπάντων του λήνου πολίτη. Αλλά αντιθέτως, ορίμασε χάρη στην προσφορά του. Το οξύμορο χαρακτηρίζει εξ αρχής το σολομισμό, φαίνεται όμως κάποια στιγμή να επιπλέκεται οριστικά εις του. Είναι αναφέρεται από οποιαδήποτε χρηστική ή μη έκδοση του Σολομού τα προλεγόμενα του Πολυλέα; Πώς λύνεται το περίφημο ένιγμα των λυρικών μονάδων και των μετακινούμενων μοτίβων. Τα αποσπάσματα που εγκατέλειψε ο Σολομός θα αντιμετωπιστούν με φόντο ένα ρομαντικό πρόγραμμα. Θα προβληθούν σε ένα υπόρριτο σχέδιο η ενστίκτοδος ορθή αναζήτηση του οποίου παράγει νέες περιπλοκίες και προπαντός μη αναγνώσιμα κείμενα, θα αναδιαφετηθούν, σύμφωνα με την προγραμματικά αφελή και οριστικά άστοχη πρόθεση να παρουσιαστούν ως λογοτεχνικά έργα, όμως το συναφές έτοιμα να προκύψουν αναγνώσιμα κείμενα παραμένει υγιές. Ή κάτι άλλο συμβαίνει εδώ που κανείς δεν θέλει να το καταλάβει. Τι δεν πρέπει εν τέλει να χαθεί από την έκδοση Πολυλά τι δεν είναι στην έκδοση αυτή και μόνο ανατρέψιμο από τις περαιτέρω σολομικές έρευνες Οποιοςδήποτε αναλαμβάνει σήμερα να μιλήσει για το σολομό μοιραία καλείται να απαντήσει σε αυτά και σε άλλα ομοίω κρίσιμα ερωτήματα και η λύση φαίνεται πως είναι να ξανασχεδιάζει κάθε φορά ακριβέστερο το φιλολογικό χάρτη με βάση τον οποίο εδώ και καιρό διασχίζουμε τη συχνά αφιλόξενη ενδοχώρα του σολομικού προβλήματος. Στοιχεία για την αγορά χαλκού Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κοροπούλης